Όσιος Μωυσής ο Ούγγρος. Ο Όσιος Μωυσίς ήταν Ούγγρος το γένος και πολύ αγαπητός στον πρίκυπα της Ρωσίας Άγιο Μάρτυρα Μόρις, στην υπηρεσία του οποίου βρισκόταν μαζί με τον αδελφό του Γεώργιο. Όταν ο Άγιος Μπόρις δολοφονήθηκε από τον άνομο Σβιατοπόλκ Μαζί με όλους τους αξιωματούχους του, ο Μακάριος Μωυσής ήταν ο μόνος που σώθηκε. Κατέφυγε στην ευσεβή Πρεντισλάβα την αδελφή του Γιαροσλάβου που τον έκρυψε από τον Σβιατοπόλκ. Μην μπορώντας να καταφύγει σε άλλο μέρος παρέμεινε εκεί προσευχόμενος αδιάλειπτα στο Θεό. Στο μεταξύ ο ευλαβέστατος πρίγκιπας Γιαροσλάβος Αγανακτισμένος για τον άδικο θάνατο του αγαπημένου του αδελφού Μπόρις, επέδραμε εναντίον του Σβιατοπόλκ και τον νίκησε. Ο τύρανο κατέφυγε στη Λεχία, τη σημερινή Πολωνία. συμάχησε με το βασιλιά της χώρας Μπολιαισλάβο και κίνησε με πολύ στρατό εναντίον του Κιέβου. Ο Γεροσλάβος νικήθηκε και ο Σβιατοπόλκ ανέβηκε στο θρόνο της Μεγάλης Υγεμονίας. Μετά την νίκη του Βιατοπόλκ, ο σύμμαχός του βασιλιάς Μπολιεσλάβος επέστρεψε στη χώρα του, παίρνοντας μαζί του για σκλάβους πολλούς αχμαλότους. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν οι δύο αδελφές του Γιαροσλάβου, η Βογιάρη του και ο Μακάριος Μωυσής, δεμένος χειροπόδερα με βαριές αλυσίδες. Στη Λεχεία, Όσιος έμεινε στα δεσμά πέντε χρόνια υπομένοντας καρτερικά την αιχμαλωσία του με προσευχή και δοξολογία του Θεού Τότε κάποια νέα και ωραία γυναίκα από τις αρχόντισες της χώρας είδε το ρωμαλαίο και πανέμορφο Μωυσή και σαγηνεύτηκε από την ομορφιά του Αχ άνθρωπέ μου, άδικα υπομένης τέτοια βάσανα του είπε Φαίνεσαι ικανός και μυαλωμένο. Γιατί να μην ελευθερωθείς από τα και της θλίψης Ο Μωυσής της απάντησε ήρεμα Γιατί έτσι θέλησε ο Κύριος Εκείνη όμως επέμεινε Αν σε μένα, θα σε ελευθερώσω Και θα σε κάνω άρχοντας ολόκληρη τηλεχεία Ο Μωυσής κατάλαβε τους άσεμνους σκοπούς της Και της αποκρίθηκε Ποιος άνθρωπος που άκουσε γυναίκα Και τις παρέδωσε τον εαυτό του έκανε καλά ο πρωτόπλαστος Αδάμ υπάκουσε στην Εύα και διώχθηκε από τον Παράδεισο. Ο Σαμψών, ο πιο δυνατός από όλους και νικητής των Αλοφύλων, στο τέλος παραδόθηκε από μια γυναίκα στα χέρια των εχθρών. Ο Σολομών, που έφτασε στα ύψη της Θείας Σοφίας, ασέβησε ενώπιον του Θεού επειδή παραδόθηκε στις γυναίκες. Και ο Ηρώδης, Έγινε δούλος μιας γυναίκας Και έκοψε για χάρη της Την Αγία Κεφαλή του Προδρόμου Ιωάννου Πώς λοιπόν εγώ Θα δουλώσω τον εαυτό μου Σε μια γυναίκα Μα θα σε ελευθερώσω Φώναξε με πάθος εκείνη Θα σε κάνω πλούσιο και ένδοξο Και κυβερνήτη του σπιτιού μου Θα σε πάρω για άνδρα μου Μόνο σβήσε τη φλόγα της ψυχή μου Αν δεχθεί την πρότασή μου εγώ θα εκπληρώσω τον πόθο σου Και σύ θα γίνει ο αφέντης μου Ο κύριος της περιουσίας μου Και αρχηγός των βογιάρων Τι λες λοιπόν Γνώριζε μια για πάντα Αποκρίθηκε σταθερά ο Μωυσής Ούτε το θέλημά σου θα κάνω Ούτε τα πλούτη και την εξουσία σου ζηλεύω Η καθαρότητα της καρδιάς Και η σοφροσύνη Είναι ανώτερα από όλα αυτά Δεν είμαι ένοχο για ό,τι υποφέρω «Γι αυτό ελπίζω ότι αυτά θα με λυτρώσουν από τα αιώνια βάσανα». Τότε η αρχόντισσα κατέφυγε σε άλλα μέσα. Έστειλε έναν έμπιστο της άνθρωπος αυτόν που επιτηρούσε τους αιχμαλώτους... ...και ζήτησε να τι πουλήσει τον Μωυσή. Θα του έδινε ό,τι ζητούσε. Και εκείνο, εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία να γίνει πλούσιος... ...τις τον πούλησε για τρεις χρυσά νομίσματα. Όταν τον έφεραν μπροστά τη η γυναίκα... Διέταξε να τον δίσουν με πολυτελή ενδύματα, να του φέρουν τα καλύτερα εδέσματα, προσπαθώντας συνάμα να τον κάνει να ενδώσει στι επιθυμίες της. Ο Μωσής όμως πέταξε τα πλούσια φορέματα, ξέφυγε από τη γυναίκα και κρυβόταν, υποβάλλοντας τον εαυτό του σε αγώνες, νηστείες, προσευχές και αγρυπνίες. Η αντίστασή του αυτή προκάλεσε την οργή της Αρχόντισσας η οποία προσβεβλημένη και οργισμένη διέταξε να τον αφήσουν να πεθάνει από την πείνα. Ο Θεός όμως δεν εγκαταλείπει ποτέ τα τέκνα του. Ένας δούλος σπλαχνίστηκε το Μωυσή και τον έτρεφε κρυφά. Άλλοι πάλι προσπαθούσαν να τον μεταπίσουν. «Αδελφέ Μωυσή», του έλεγαν «Τι εμποδίζει να σε αυτή τη γυναίκα! Η ομορφιά της είναι μεγάλη. Όπως και ο πλούτος της και η δυναμή της Σε αυτού ο Μωσής απαντούσε Φίλοι μου εσείς καλά τα λέτε Εγώ όμως ούτε την εξουσία την κοσμική επιζητώ Ούτε στη χώρα της Λεχίας επιθυμώ να ζήσω Ούτε να τιμηθώ επιδιώκω Όλα αυτά τα περιφρονώ για τη Βασιλεία των Ουρανών Κι αν ξεφύγω ζωντανός από αυτή τη γυναίκα Θα γίνω μοναχός Γιατί ο Κύριος είπε στο Ευαγγέλιο Πας ως αφήκεν οικίας, ή αδελφούς, ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα, ή τέκνα, ή αγρούς, ένεκεν το όνοματό μου, εκατονταπλασίον αλείψετε και ζωή όνιον κληρονομήσει. Τον Χριστό λοιπόν να ακούσω, ή εσάς. Όταν τα πληροφορήθηκε όλα αυτά η ερχόντισσα έβαλε σε εφαρμογή ένα νέο πανούργο σχέδιο Διέταξε να ανεβάσουν τον Μωυσή σε ένα άλογο Ανέβηκε και εκείνη σε ένα άλλο Και άρχισαν με τη συνοδεία πολλών δούλων να περιφέρονται στα χωριά και στις πόλεις που είχε υπό την εξουσία της «Όλή αυτή η χώρα είναι δική σου, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι δική σου, κάνε τους ό,τι θέλεις» είπε στο Μωυσή και στρεφόμενοι στο λαό φώναξε «Να ο Κύριός σα και σύζυγός μου, να τον σέβεστε όλοι και να τον προσκυνάτε». Ο Μωυσής ωστόσο γέλασε με τον παραλογισμό της παθιασμένης γυναίκας και της είπε «Μάντε ακοπιάζει! δεν μπορείς να με δελεάσεις με φθαρτά πράγματα, ούτε να συλήσεις το πνεύμα μου. Μην πασχίζεις άδικα να με κερδίσεις, ούτε τις απειλέ σου φοβάμαι». Κι αν θέλει ο Θεός δεν θα αργήσω να γίνω μοναχός Εκείνες τις ημέρες συνέβη να περάσει από εκεί ένας ιερομόναχος από το Άγιο Νόρος. Συνάντησε τον Μωυσή, πληροφορήθηκε τα παθήματά του και την επιθυμία του και τον έντισε το αγγελικό σχήμα Τον συμβούλευσε να διατηρήσει πάση θυσία την καθαρότητα του σώματος και της ψυχής του Του ευχήθηκε να λυτρωθεί από εκείνη τη γυναίκα και αναχώρησε η αρχόντισσα, όταν έχασε τις ελπίδες της, παρέδωκε το Μωυσή στους βασανιστές. Τον τέντωσαν σε ένα πάγκο και τον έδιραν αλίπητα με σιδερένια ραβδιά, μέχρι που η γη βάφτηκε κόκκινη από το αίμα του. Ενώ τον χτυπούσαν, του έλεγαν «Υποτάξου την κυρία σου και κάνε το θέλημά της, αλλιώς θα κόψουμε το σώμα σου σε κομμάτια». «Κάντε ό,τι σας διέταξαν και μην καθυστερείτε», αποκρίθηκε με γενναιότητα ο Μωυσής. «Ποτέ δεν πρόκειται να αρνηθώ την αγάπη του Θεού. Ούτε πόνοι, ούτε φωτιά, ούτε πληγές μπορούν να με χωρίσουν από τον Κύριό μου και το μεγάλο αγγελικό σχήμα». Οργίστηκε η αρχόντισσα με την αντίσταση του γενναίου αθλητή του Χριστού. Είχαν περάσει ήδη έξι χρόνια που τη αντιστεκόταν αυτός ο δούλος και αποφάσισε να τον εκδικηθεί για την προσβολή που της έκανε. Έγραψε λοιπόν στο βασιλιά Μπολιεσλάβο γνωρίζει καλά βασιλιά μου ότι ο άνδρας μου σκοτώθηκε πολεμώντας γενναία στο πλευρό σου. Εσύ μου έδωσες μετά την ελευθερία να διαλέξω όποιον θέλω για σύζυγό μου». Ερωτεύθηκα έναν πανέμορφο νέο από τους αιχμαλώτους σου». Τον ελευθέρωσα, του πρόσφερα όλη την περιουσία μου και το δικαίωμα να εξουσιάζει τη γη και το λαό μου. Όμως αυτός όλα τα περιφρόνησε. Πολλές φορές τον βασάνισα, αλλά δεν πέτυχα να τον κάνω σύζυγό μου. Υπομένει όλα τα μαρτύρια και δεν ταπεινώνεται. Τώρα μάλιστα έγινε κρυφά μοναχός από κάποιον άγνωστο καλόγερο. Τι διατάζεις να του κάνω? Ο Μπολιεσλάβος διέταξε να παρουσιαστούν και οι δυο μπροστά του. Άρχισε να προτρέπει επίμονα το Μωυσή να υποκύψει στις αξιώσεις της κυρίας, αλλιώς, όπως τον απείλησε, τον περίμενε φρικτός θάνατος. Ο πιστός Μωυσής του απάντησε αγέροχα. «Ο Κύριος μου λέει, τι ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχή αυτού». Πώς λοιπόν μου υπόσχεσαι δόξες και τιμές όταν εσύ ο ίδιος θα πεθάνει σε λίγο και η γυναίκα αυτή θα σκοτωθεί. Η πονηρία αρχόντισσα έχοντας τώρα και την έγκριση του βασιλιά πρόσταξε να του δίνουν εκατό βουρδουλιές την ημέρα και μετά να τον ακροτηριάσουν. Σε λίγες ημέρες ο πολύπαθος Μωυσής βρισκόταν πεσμένος κάτω μέσα σε μια λίμνη αίματος. Λίγη ζωή του έμενε ακόμη Στο μεταξύ ο βασιλιάς Μπολιεσλάβος θέλοντας να ικανοποιήσει την πικραμένη για την αποτυχία της Αρχόντισσα διάταξε να εκδιώξουν όλους τους μονοχούς της λαχίας από την επικράτειά του Λίγες ημέρες αργότερα ο βασιλιάς πέθανε ξαφνικά μια νύχτα Αμέσως ξέσπασε επανάσταση σε όλη τη χώρα Ο λαός σκότωσε τους βογιάρους και μαζί τους τη βάνευσε αρχόντισα. Έτσι εκπληρώθηκε η πρόρηση του Θεοφότης του Μωυσή». Πατά τον θάνατο της Κυρίας του, ο Μωυσής ελευθερώθηκε και με κλονισμένη την υγεία του ξεκίνησε για να αφιερωθεί στον Κύριο. Κατέφυγε με κόπους και πόνους στην Μονή των Σπηλαίων, στο Κίεβο, έχοντας το σώμα του τις πληγές του μαρτυρίου και στο κεφάλι του το στεφάνι της νίκης σαν γενναίο στρατιώτης του Κυρίου. Ο μακάριος Μωυσής, Έφτασε με τη χάρη του Θεού Στα τέλη της ζωής του Αφού με τα παθήματα και τις ασκήσεις του Αξιώθηκε να γίνει θεόπτης Όπως αρχαίος Μωυσής Και να λάμψει με την αρετή Και τα θαύματά του Σε όλη την ρωσική γη Ήταν 26 Ιουνίου Όταν αναπαύθηκε Ο Θεός τον δόξασε Για την υπομονή του Χαρίζοντας το τίμιο λείψανό του Την θαυματουργική δύναμη κατά των σαρκικών παθών. Αθωνική Πολιτεία Ιούνιος 2015 Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός